Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή Απολάφη Ανεύθυνα σήμερα Δευτέρα όπω και κάθε Δευτέρα 7 με 9 στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά πριν πούμε οτιδήποτε για τι απόψινέ μουσικέ επιλογέ θα αναφέρουμε ποιου τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μα. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.κόνιον.ear.com. Εκεί αν θέλετε μπορείτε να μα στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώ τρέχει η εκπομπή. Οι σελίδε του σταθμού στα social στο facebook Kony Pavla On air, Στο instagram Kony On Air, κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio Και στο twitter, στο At air, Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή του σταθμού Kony On air, ε, το σήκη το ούμι κεφαλαία, Pavla και κολλητό Την κατεβάζεται και από το Play Store και από το iTunes και για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή υπάρχει το γκρουπάκι στο facebook με τον ίδιο τίτλο «Ραδιοφωνική εκπομπή από Λάφη στα όπου βρίσκετε τις παλιότερες εκπομπές και tracklist ώστε να ξέρετε τι έχει η κάθε εκπομπή. Ήταν 2018 όταν πρώτη φορά ε, την χρονιά εκείνη ήταν ε, η χρονιά των πολλών ε, αφιερωμάτων ε, πέρασε έτσι το 2017 που προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, α πούμε, έτσι ως παραγωγός και αφού πήρα τον αέρα του πράγματος που λένε, ήταν η εποχή που άρχισε το ένα αφιερώμα μετά το άλλο και ένα από αυτά που αγάπησα πολύ και πολύ καιρό το σκεφτόμουν να επιστρέψω για ένα part 2 ήταν εκείνο του Ανατόλιαν Rock, Ανατόλιαν Rock, Ανατόλιαν Pop, Τουρκική ψυχεδέλεια στα ελληνικά, όπως και να το πείτε, όπως έγραψα και στο post για το πρόμο της Αποψήνης Εκομπής, το θέμα είναι ότι πρόκειται μια πολύ ιδιαίτερη όσο και βραχύβια μουσική σκηνή, με πολλούς ε, μιμητές βέβαια στο εδώ και τώρα της Τουρκίας και όχι μόνο. Να μην φλιαρίσω πάρα πολύ γιατί έτσι κι αλλιώς θα ακούσετε πολλή πληροφορία για αυτούς τους φοβερούς καλλιτέχνες. Ας ακούσουμε τον πρώτο από αυτούς και να εξηγήσουμε πιο πέρα τι και πώς με τις ρίζες αυτής της υπέροχης, ε, του υπέροχου παρακλαδιού της τουρκική Μουσικής. Τσέμ Κάρατσα για την αρχή Καρανγλικ από το 1968. Άκουσμα από τον Τσέμ Κάρατσα, εδώ με του Απασλάρ. Καρανλικ Γιολάρ. Και με να με συγχωρήσετε για την προφορά, δεν έχω ιδέα πώ διαβάζονται αυτά τα τουρκικά. Θα μπορούσε να ήταν κάλιστα ελληνική σύνθεση από κάποιο soundtrack ε, τη Φίνο Films ή γενικά έτσι, από κάποια ταινία του ελληνικού κυριματογράφου ε, των δεκαετιών και 70. Η ιστορία του Ανατόλιαν Ροκ συνήθως αναφέρεται ότι ξεκινάει την δεκαετία του 50 όταν οι Τουρκική μουσικοί άρχισαν να αναμειγνύουν λαϊκά τουρκικά με δυτικά όργανα αλλά στην πραγματικότητα αυτό το πολύμορφικό καλλιδοσκοπικό μουσικό στυλ άρχισε να διαμορφώνεται στην ουσία για πρώτη φορά κάποιες δεκαετίες πίσω ε, και για να καταλάβουμε πώς πάει η ιστορία της μουσικής θα πρέπει να μελετήσουμε την πραγματική ιστορία και να πάμε στο 1923 για να βρούμε τις πραγματικές ρίζες αυτής της ε, μουσικής σκηνής όπως ε, θα θυμάστε και από την ιστορία του σχολείου για αιώνες ε, η Τουρκία ήταν η καρδιά της αυτοκρατορία, μία από τις πιο μεγάλες και πιο διαχρονικές στην ιστορία η αυτοκρατορία αυτή βασίστηκε στο Ισλάμ και με την πάροδο του χρόνου απορρόφησε τον πολιτισμό και τα έθιμα των Ισλαμικών κοινωνιών. Όμως μετά από αρκετούς αιώνε παρακμής η Οθωμανική αυτοκρατορία κατέρευσε και το 1923 από τον Κεμάλ Ατατούρκ φυσικά αντικαταστάθηκε από την τουρκική δημοκρατία, κοσμική και σύγχρονη. Αν θυμάστε πάλι από την ιστορία του σχολείου η καινούργια έτσι, κοσμική Τουρκία δεν χωρούσε καθόλου τα οθωμανικά στοιχεία. Όπως αφαιρέθηκε το φέσι και η μαντίλα από τις γυναίκες, έτσι η παραδοσιακή τουρκική μουσική έπεσε σε καθεστώς απαγόρευσης. Θα πούμε τι συνέβη μετά, ακριβώς μετά τους Μόγκολαρ, η Μογγόλ στα Τούρκικα, που είναι και αυτή ένα από τα πιο εμβληματικά γκρουπ του Ανατόλιαν Ρόκ. Πολλοί θεωρούν ότι ο ήχος στο ιδίωμα ξεκίνησε από τον δίσκο τους που φέρει το ίδιο το όνομα της σκηνής, Ανατόλου Ρόκ. Από το 1971, το Ιγκλίκ. Πίσω από όλα τα κομμάτια που έχω διαλέξει απόψε για τα αυτιά σας. αυτό είναι που με συγκινεί έτσι και πιο βαθιά. Ορχιστρικό, χωρίς λόγια και με ένα φοβερό βιολί εκεί να κάνει τα ταξίμια του. Η Μόγολάρ από το 1971 και η σύνθεση η Κλικ. Έχουν και ένα σωρό περίεργου τόνου οι Τούρκη, ε, Φαντάζομαι ότι περνώντα από το αραβικό αλφάβητο στο λατινικό κάπως έπρεπε όλες αυτές οι προφορές να προσομειωθούν και να είναι εύκολα αναγνωστέ. Η δημιουργία λοιπόν της σύγχρονης Τουρκίας ήταν μια πραγματική άσκηση στην οικοδόμηση του κράτους μέσω μιας σειράς πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ αυτών και την κλασική μουσική της Οθωμανικής Αυτοκοτορίας. Κάποια στιγμή λοιπόν η τουρκική κλασική μουσική απαγορεύτηκε και οι αίθουσε χορού και τα κλαμπ στη χώρα προσπάθησαν με αποτυχία να δελεάσουν άτομα με δυτικότροπη μουσική. Όμως η απόρριψη της Οθωμανικής κλασικής μουσικής με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των Σούφιδων δεν σήμαινε απόρριψη ολόκληρης της τουρκής μουσικής. Η λαϊκή μουσική της Ανατολίας, το ασιατικό τμήμα δηλαδή της Τουρκίας η οποία προήλθε από την παράδοση ε, θεωρήθηκε ως μια καθαρή προ- Ισλαμική μορφή τουρκικού πολιτισμού... και έτσι προωθήθηκε και ενθαρρύνθηκε. Στα δικά μας αυτό μπορούμε να το φανταστούμε σαν τα γκρουπ... που παίζανε, πούμε, ροκ μέσα στην επταετία... και προσπαθούσαν κάπως να εμποτίσουν τους ήχους τους... και με ελληνική παραδοσιακή μουσική... ώστε να μην ακούγεται τόσο ξενόφερτη... ξέρετε, φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και τέτοια πράγματα... Έτσι λοιπόν, ε, στα, στα του αφιερώματος, η, ο ήχο, ο καινούριο, ε, περιλάμβανε νέοι, φλάουτο, μπαγκλαμά ε, και κέμεν σόουτ, ένα όργανο που δεν έχω <laughs> ιδέα ποιο είναι, και άρχισε λοιπόν ε, να δημιουργείται στην ουσία, από το πουθενά, αυτό το υβρίδιο της μουσικής. Είναι τρομερά συναρπαστικό, ένας καινούριος ήχο, ένα καινούριο ρεύμα να είναι απαγω... ε, αποτέλεσμα μιας ε, πολιτικής ανατάραξης και μιας απαγόρευσης, αν θέλετε. και η Χάν Βεγκρουπ Συγκρίσιμ από το 1972 και το τραγούδι «Δαντούκ». Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή Ανά πολύ γνώριμη ήχη θα μπορούσε να ήταν ε, ε, τόλις Βοσκόπουλος ή... Ε, δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι πολύ κοντινά στα soundtrack των ε, έγχρωμων ταινιών και μάλιστα αυτών που βγήκαν εκεί την περίοδο προς τα τέλη της επταετίας 70-71-72 ε, εκεί αυτό το vibe ε, παίρνω. Όπως είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπέ, η αρχή του 25. Με βρήκε στην ε, Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι μια πόλη που τα αγαπώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι η μόνη πόλη που έχω επισκεφτεί τόσες φορές και δεν έλειψε και η επίσκεψή μου στα τοπικά κάδικα και ειδικά αυτά της ε, ασιατικής πλευράς, τα οποία είναι και, έχετε και καλές Πιθανότητε αν βρεθείτε εκεί, να βρείτε κάποιον ε, δίσκο Ανατόλιον Ροκ, ε, repress και reissue, ως ε, συνηθίζεται, δύσκολο να βρείτε κάτι ε, γνήσιο από τη δεκαετία του 70, δηλαδή original κόπια, κοπή ε, όχι, press, πως το λένε τέλο πάντων ε, αλλά ωστόσο αξίζει να έχετε ένα τέτοιο βινήλιο στην συλλογή σας Fast forward λοιπόν, αφήνουμε τη δεκαετία του 20 που περιγράφουμε και όλες τις αλλαγές που συνέβησαν επί Ατατούρκ Μερικές δεκαετίες μετά, στις αρχέ των 50s, οι Τουρκία ραδιοφωνικοί σταθμοί παίζανε full από ευρωπαϊκά και αμερικάνικα, κυρίως σερφ και rock'n'roll. Έτσι λοιπόν, όλοι οι φερέλπιδες τουρκοί μουσικοί παίρνανε τις ηλεκτρικές του κιθάρες και εμπνευσμένοι από αυτό που ακούγανε και στα FM, ε, αρχίζαν να κάνουν τις δικές τους ε, συνθέσεις, όπως μπορείτε να φανταστείτε και όπως έχει γίνει και σε μάσκες, και σε πολλές άλλες χώρες το πρώτο διάστημα απλά όλες οι καινούργιες μικρές μπάντες ε, διασκευάζανε ε, δυτικά τραγούδια και τραγουδούσαν ε, στα αγγλικά ακόμα και ο Ερκίν Κοράι ο οποίος ε, ε, θεωρητήκε αυτός ένας από τους ιδρυτές του ιδιώματος ε, το ξεκίνημά του ήτανε όταν ο ίδιος διασκέβαζε Elvis Presley Και ένα από τα πρώτα του hit ήταν στην αγγλική. It's so long, λεγόταν εκείνο το κομμάτι. Σύντομα λοιπόν, οι μπάντες άρχισαν να μεταφράζουν τους στίχους στα τουρκικά και να αρχίζουν αθελά τους, να... Όχι του συγνώμη και να αρχίζουν να εμποτίζουν τον ήχο, ο οποίος στην αρχή ήταν τελείως δυτικό τρόπος, με ανατολίτικους ρυθμούς και όργανα. Γκοριελέρ, για τη συνέχεια, 1972 το έτος, Σουλτανίμ. Σωρναβασίμουν, τάχτη, σώρναβασίμουν, τάχτη, σώρναβασίμουν, τάχτη, σώρναβασίμουν, τάχτη, σώρναβασίμουν, τάχτη, σώρναβασίμουν, τάχτη, σώρναβασίμουν, Gören su dalgalarında Gören bir Σιγά σιγά σιγά σιγά la σιγά σιγά Εμέν μ' έχουν Κάρη να είχα δίπλα μου κάποιον ε, τουρκόφωνο ή τουρκογλωσσολόγο τέλος πάντων να με βοηθήσει και με τις ε, προφορές. Είναι δύσκολη γλώσσα, μη νομίζετε, ε, ότι είμαστε γείτονε και ότι μοιράζουμε, μοιραζόμαστε πολλά στοιχεία κουλτούρας. Ε, εκτός έτσι, από το ευχαριστώ παρακαλώ, ε, πολύ δύσκολο να προφέρεις ε, μια λέξη νομίζω και να σε Καλησπέρα και στο φίλο Στέλιο που συντονίστηκε στο chat και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Ε, όπως είπα και στην αρχή, αυτό είναι ένα αφιέρωμα στο Anatolia Rock Volume 2. Αν μπείτε στο γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook και ψάξετε εκεί στο 2018, μπορείτε να βρείτε και το Volume 1. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, μεγάλη πηγή ανάσυρσης υλικού είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κανάλι στο YouTube Anatolian Rock Revival Project που το κανάλι αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομα της περιγραφής είναι κάποια συλλογικότητα η οποία έχει σκοπό την διάσωση αν θέλετε και την αναβίωση αυτού του ήχου αναβίωση ενώντας ότι να υπάρχει κάπου που να μπορείτε να ανατρέξετε έχουν κάνει φοβερή μεταγραφή σε ποιότητα ήχου και έχουν και καταπληκτικά γραφιστικά στο κάθε τραγούδι. Υπάρχουν πολλές συναρπαστικές πλευρές στις ιστορίες του Ανατόλιαν Rock, αλλά ο ρόλος σίγουρα του talent show Altin Microphone ήταν σίγουρα ένα από τα πιο συναρπαστικά. Το talent show αυτό ξεκίνησε το 1965 και κράτησε μέχρι το 1968 και είχε κάποιους πολύ συγκεκριμένου κανόνες. Οι καλλιτέχνες που διαγωνίζονταν στην κατηγορία pop έπρεπε να συνθέσουν τα δικά τους κομμάτια στα τουρκικά ή να διασκευάσουν κάποια παραδοσιακή και τουρκική μελωδία αλλά με έναν δυτικό τρόπο ε, ε, ρυθμό, ένα στυλ και με φυσικά με μοντέρνα όργανα, όχι δηλαδή παραδοσιακά. Η κεντρική ιδέα του σοου ήταν να δημιουργηθεί ένα νέο είδος τουρκικής pop μουσικής βασισμένη στην ανατολική παράδοση, αλλά με μια κοσμοπολίτικη έτσι προσέγγιση. Οι πρώτοι καλλιτέχνες που πήγαν εκεί και διαγωνιστήκανε, πολλοί από αυτούς γίνανε τα σούπερ αστέρια αυτού του μουσικού διόματος που ονομάζουμε «Ατώνε Rock, Μερικοί από αυτούς ήταν ο Ρικίν Κοράι, η μπάντα, η Μογκολάρ που τους ακούσαμε και πριν και ο Τσέμ Καρατσά φυσικά. Όλοι αυτοί λοιπόν ήταν ε, αρκετοί από τους οποίους βρήκανε πάτημα μέσω αυτού του σοου. Εσύν Αφσάρ Νίγε Κάτιν Κασραρίνη» 1974. among the stars. I'll see Εσύ αφήσαμε το πρώτο ημίωρο πίσω μας. Αν συντονιστήκατε μόλι τώρα στο Gonion είμαι ο Κώστας, είναι η εκπομπή Απολαύσης και έχουμε απόψε αφιέρωμα στο Anatolian Rock ή αλλιώ τουρκική ψυχεδέλεια ή Anatolian Pop ή όπως αλλιώς τους σπαθόν σα αρέσει. Ε, πολλές καλησπέρες μικροφωνικές στην φίλη Άννη που μας γράφει για τα... τι αντιθέσει της Κωνσταντινούπολης. Καλησπέρα και στον Όμηρο. Ε, η Δάφνη μας γράφει και πως οι Stars, και οι καλλιτέχνες διεθνείς έχουν επηρεαστεί από αυτή τη σκηνή και αυτό πολύ αληθινό. Μας γράφει ο φίλος Γιώργος, ε, δεν έχει προλάβει το πρώτο αφιέρωμα. Ε, και στο 2018 το είχα κάνει. Θα κοιτάξω την ημερομηνία ακριβώς και θα σας τη γράψω. Όποιο θέλει μπαίνει στο γκρουπάκι στο Facebook με τον ίδιο τίτλο, δημιουργική εκπομπή ΑΕΠΟΛΑΕΣΤΑΝΑ και πάτε εκεί στο μυθικό φακό, βγάζετε τη λέξη κλειδί στην προκειμένη περίπτωση Ανατόλια και σας πάει στο post το σχετικό. Ε, ή και αλλιώς μπορεί να σας το γράψω και εγώ σε λίγο στο chat. Το κομμάτι που ακούσαμε μπορεί να σας φάνει και λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα γιατί είναι εκεί προς την εποχή που άρχισε να φθίνει η σκηνή, δηλαδή στου. Ε, στο προπύργιο των έτης ήταν η Μαξζούν Γκοσλέρ από το 1979 και το κομμάτι Asia Minor. Είναι και το μόνο που είναι πιο μεγάλο από τα υπόλοιπα της λίστας. Όπως λέγαμε λοιπόν πριν, αυτό το νέο υβριδιακό είδος μουσικής που άρχισε να αναπτύσσεται την δεκαετία του 60' αντανακλούσε την pop και τους ήχους του rock'n' roll που ερχόντουσαν από την Ευρώπη και την Αμερική ε, και ενώ ε, στην Ευρώπη και στην Αμερική οι ψυχεδελικές μπάντες πειραματιζόντουσαν ε, με το σιτάρ και τον ταμπουρά οι Τούρκοι τα είχαν πιο πολύ ευκαιρά και στα πόδια τους άρχισαν να ενσωματώνουν στις μουσικές τους, τον πάγλαμά και να όγνωμο, ένα όργανο που γράφεται «Δαβούλ», το οποίο ούτε αυτό το ξέρω ότι είναι, ίσως είναι κάποιο τοπικό. Ε, ένας από αυτούς ε, τους προπάτορες της σκηνή, ο Ερκίν Κορά είναι και αυτός ο οποίος στην ουσία εφήβρε τον ηλεκτρικό μπαγλαμά και άλλαξε τελείως τον ήχο της Ανατόλιαν Rock. Ε, λέγαμε και πιο πριν ότι ενώ ξεκίνησε την καριέρα του διασκευάζοντας ε, ε, Έλβης ε, στις αρχές του δεκαετία του 1970 ε, εγκατέλειψε τις ε, rock and roll ρίζες του και κυκλοφόρησε μια σειρά από ψυχεδελικά εφτάιντσα, ξεκινώντας με το φοβερό και τρομερό άνμα και έτσι ε, καλλιεργήθηκε και έμεινε στην κοινή συνείδηση, ως ένας, ε, ειδικά το και αυτό, ως ένα ψυχεδελικό αριστούργημα. Το άλμπουμ του 1974, Electronic Turculaire, οι Mogollar που του 1971 κυκλοφόρησαν πολύ επιτυχημένε ε, ε, κυκλοφορίες, ε, το συγκεκριμένο το άλμπουm Dance and Dream, De La Turquie, ε, όλοι αυτοί λοιπόν, και, δηλαδή και ο Orkin Kora και ο Μογολάρ, άρχισαν να φεύγουν από την τελείως αυστηρή παράδοση, και να χαράσουν σιγά-σιγά τη δικιά τους ε, προσωπική ταυτότητα. Ο Ερκίν Κορέ, θα τον ακούσουμε εδώ, από τα 1971, το κομμάτι Γιαγμούρ. Ερκίν Κοράι λοιπόν αν διαφυσβήτητα ο πατέρας αυτής της σκηνής μαζί δηλαδή με τον Σεμ Κάρατσα, τον οποίο θα τον ακούσουμε μπόλικες φορές απόψε σε αυτό το αφιέρωμα ο οποίος Ερκίν Κοράι έφυγε πρόσφατα από τη ζωή νομίζω είμαι στο 23 είμαι στο 24 ήταν τόσο αγαπητός στην Τούρκική κοινωνία που το χαϊδευτικό του ήταν Πάπα Έρκιν, ο μπαμπάς Έρκιν, εννοώντας μουσικά και πνευματικά πατέρας τους. Ε, έχουμε μείνει στα μέσα της δεκαετίας του 70. Υπάρχουν πάλι αναταραχές στην ε, Τούρκική πολιτική σκηνή, βία, διαδηλώσεις. Το ψυχεδρικό ροκ λοιπόν έγινε ο ήχος της αριστεράς και της αντίστασης με καλλιτέχνε σαν την Σέλντα Μπακχάν και τον Τσέμ Κάρατσα να γράφουν στίχους που ήταν ανοιχτά επικριτική απέναντι στο κράτος και την εθνικιστική ακροδεξιά πλευρά που το στήριζε. Παρόλο που η σκηνή ήταν ανθούσα, η χώρα ίδια κατέρεε. Και το Σεπτέμβριο του 1980 στις 12 Σεπτεμβρίου ο τούχικος στρατός ανάτρεψε την κλεγμένη κυβέρνηση. Με την στρατιωτική κατοχή που ακολούθησε, η μουσική αυτού του ιδιώματος ήταν υποκείμενη σε λογοκρισία και σε πολλές περιπτώσεις τους είχε απογορευτεί να παίζουν. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταλείψαν τη χώρα και η σκηνή φάνηκε και να βαδίζει προ το τέλο τη ή μήπω όχι. Σέρντα μπακάν για ηλάρ, 1976. Νιώθω ότι η Σελντά Μπακάν θα μπορούσε να έπαιζε άνετα δίπλα στη δικιά μας ε, δεν Αγκλέζου, ας πούμε, τον ε, Νοστράδαμος. Είπαμε ε, κοσμική Τουρκία, ε, μουσική της αριστεράς, προοδευτική ροκ, ε, αλλά ίσως είχε να κάνει εποχή που ήταν ακόμα σφιχτά τα πράγματα σε αυτού τους τομείς ισότητα, αλλά ίσως είναι νομίζω και η μοναδική γυναίκα που τουλάχιστον από την αναζήτηση που έκανα εγώ δεν έχω πέσει σε κάποια άλλη ε, Τουρκάλα καλλιτεχνικά αυτού του ιδιώματος Είχαμε μείνει λοιπόν στις αρχές της του 80 που λόγω των νέων απαγορεύσεων η σκηνή όδευε προς το τέλος της όμως ο σπόρος είχε μπει και άπαξ και βγήκε αυτός ο ήχος σε αυτό τον πλανήτη στην ουσία ποτέ δεν εξαφανίστηκε αλλά υπό βόσκαλια, που πούμε, κάτω από την επιφάνεια για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ήδη στην αρχή της δεκαετίας του '90, κάποια από τα θρηλυκά γκρουπ των '70s ξεκίνησαν τις επανανώσεις και νέα group σαν τους μπαμπαζούλα, βγήκαν στο προσκήνιο για να πάρουν την σκητάλη. Είπα να μην διαλέξω σύγχρονα ακούσματα, οπότε... Δεν ξέρω, ίσως η νέα σκηνή χωρέσει σε ένα άλλο αφιέρωμα. Ε, από την αρχή λοιπόν του 2000 υπάρχει μια αναβίωση τους, ε, του Ανατόλιαν Ρόκ ή Turkish Rock απλά, το αναφέρει εδώ το άρθρο. Ένα σώρος ο οποίο ε, πλέον χωράει οτιδήποτε είναι μείγμα, οτιδήποτε δυτικό τρόπο όπως ε, progressive, funk, disco, psych... Οτιδήποτε από αυτά αναμειγνύεται με την ε, Ανατολίτικη παραδοσιακή μουσική. Ε, τα γκρουπ εδώ ευτυχώ δεν πέφτουν στη λούμπα το να είναι απλά tribute ε, bands που να έτσι κολυμπάνε στη νοσταλγία. Καλυτέχνες, λοιπόν όπω η Μπαμπαζούλα που είπαμε πιο πριν, η Αλτιν Γκιουν, η Γάγε Σου Ακιόλ, η ε, Ντέρια και η Group έχουν καταφέρει να πάνε τον ήχο μπροστά με τις συνθέσεις τους και με, το... με τη μοντέρνα προσέγγισή τους. Ξαναγυνάμε όμως πάλι στη δεκαετία που μας απασχολεί για το απόψινό αφιέρωμα. Μασχάρ και Φουάτ σεβιγιόρουμ σένι κάμιν 1973. on Σα ευχαριστώ, Βinnie. carca te di Πάραν παρ'τζέρ, Πάραν παρ'τζέρ, Πάραν παρ'τζέρ, Πάραν parça, Τρέψαμε, ακριβώς ε, στα μισά της αποψινής εκπομπής μία ώρα πίσω μας μία ώρα μας απομένει για σας που τυχόν ε, συντονιστήκατε μόλις τώρα έχουμε αφιέρωμα στο Ανατόλιαν Rock ή Τουρκική Ψυχεδέλεια ή τέλο πάντων πείτε το όπως θέλετε ε, ξέρετε γιατί μιλάμε για το ίδιο πράγμα αυτός ήταν ο Σεμ Καρατσα και η Ντερβιζάν και το κομμάτι Σεβδάν Μπενί από τα 1977 όπως και ο Ερκίν Κοράι έτσι και ο Τσεμ Κάρατσα, ήταν από αυτούς που κάνανε <coughs> με συγχωρείτε πολλές συνεργασίες <coughs> και ε, τόσο κυκλοφόρησε προσωπικές δουλειές όσο και ε, Συνεργασίες με διάφορα άλλα group τρία, τέσσερα τουλάχιστον πρέπει να σημείωσα σε αυτό το αφιέρωμα. Αφού είπαμε λοιπόν πάνω κάτω την ιστορία της σκηνής, πώς εξελίχθηκε σε τόσο ε, βραχή διάρκειά της, τουλάχιστον στην πρώτη της φάση, όπως είπαμε τώρα υπάρχουν ε, όχι μιμητές ε, απαραίτητα, όσο group που ακολουθούν το δρόμο. Είναι καλή ευκαιρία να πούμε δύο-τρία λόγια για κάποια group έτσι, που ξεχώρισαν κάπως ε, με τις κυκλοφορίες τους. Ένα από αυτά ήταν ε, η Hur hurl ε, Στην ε, ουσία ήταν ε, αδέρφια, το τρίο αυτό, ο ήχος τους ε, μπορεί να μην ακούγεται σαν ε, κλασικά ε, ανατόλιαν ε, rock ε, τουλάχιστον σαν τι μπάδες που παίζναν εκείνη την εποχή. Ε, γιατί ε, οι τούρικέ μελωδίες είχαν και παραδοσιακή ενορχίστρωση. Εδώ αυτοί έχουν ε, ε, βαρύ drum session και παραμορφωμένες κιθάρες. Αλλά ε, ήταν μεγάλοι πειραματιστές και βάρανε μέσα στο παιχνίδι ε, πολυφωνικά synthesizer και παίζοντας ένα 18χορδο όργανο με διπλό λαιμό, πως ήταν αυτά που έπαιζε ο Jimmy Page, του Zeppelin, που το ένα μπράτσο είχε σάζι και το άλλο ηλεκτρική. Με, την, με το φοβερό τους rhythm section, τα super έτσι, smooth φωνητικά, και έναν ανεπαίσθητο ηλεκτρονικό ήχο, Τραγούδια όπως το Γιάρα και το Ντόνερ Ντούνια που κυκλοφόρησαν μαζί αρχικά σαν ένα επτάιντσο είναι ένα από τα highlight της σκηνής. Εδώ θα του ακούσουμε το 1973 Αγκλάρσα Ανάμ Αγκλάρ. χουρέ λοιπόν, ένα τρίο από αδέρφια, γνώριμη η κατάσταση αυτή ε, Συγγενείς να παίζουν στο ίδιο συγκρότημα Καλησπέρα και στη φίλη ζωή που μας γράφει ότι με τόσα που ακούει θα ήθελα να πάει στη γείτονα Και το προτείνω ανεπιφύλακτα <κοκοκο> Αν είναι κάποιος έτσι και δεν έχεις πολύ χρόνο ρε παιδί μου Έχεις ένα σουκού ή ένα που σουκού και θες να πας κάπου κοντά έτσι με μια μισή ώρα πτήση. Ε, η Κωνσταντινούπολη νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή και από πλευράς του πόσο θα ξοδέψει εκεί και από πλευράς του ότι θα κάτι που μ, δεν είναι Ευρώπη. Δηλαδή είναι και Ευρώπη αλλά και δεν είναι όλα. Αυτά που λέγαμε για τις αντιθέσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ο Τούρκος μουσικός Μπάρι Μάντσο ελπίζω να το προφέρω σωστά στρώθηκε στη δουλειά και έγραψε έναν από τους πιο φουτουριστικούς ε, ε, με κοσμοπολίτικο ήχο δίσκους της ανατόλια της τουρκικής ψυχιδέλειας μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε ένα φοβερό μείγμα κόνσεπτ δίσκου που στην ουσία φαντάστηκε το διάστημα των 100 ετών μεταξύ της γέννησης της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας μέχρι το έτος 2023 τι ηρωνία έχουμε περάσει ήδη δύο χρόνια αυτό το έτος ε, εξηγούμε το άλμπουμ του Μπάρις Μάνσκορ λεγόταν 2023 η φωνή του πολλές φορές έτσι σε απαγγελία φαίνεται σαν να έρχεται από έναν άλλο πλανήτη, μια άλλη διάσταση ή από ένα, μια άλλη χρονική ζώνη αν θέλετε ε, φοβερά σύνθεια ε, εφέ ηλεκτρονικών ήχων και Τεχνητά drama scenes μπλέκονται όλα αυτά σε ένα ηλεκτρονικό καζάνι που μέσα περιέχει και σάζι, νέοι, φλάουτο και όλο το ψυχεδρικό groove της μπάντα. Ας τον ακούσουμε. Φοβερό κομμάτι και λάτρεψα τον τρόπο που έτσι έπαιζε με το στόμα του και προσομιάζοντας στους ήχους της, ε, της κιθάρας. Το πετάλι, το Wawa, το περιβόητο Crybaby. Ο Μεχμέτ Μπαρίς Μάντσο ή το Σουν Ιουσούφ Μεχμέτ Μπαρίς Μάντσο όπω ήταν το πλήρες ονομάτων αυτός που ακούσαμε αν και οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τον Ερκίν Κορά σαν τον πατέρα αυτής της μουσικής το νούμερο 2 μάλλον θα ήταν ο Μπάρις Μάτσκο. Δυστυχώς ε, οι περισσότεροι από αυτούς τους ε, εντός αγωγικών ήρωες ε, έχουν φύγει σχετικά πρόωρα από τη ζωή, κάτω από τα 60 τους περισσότεροι. Διαβάζω εδώ ότι ο ίδιος είχε σπουδάσει στο Γυμνάσιο Γαλατά Σαράι. Ήταν πρωτοπόρος της ε, μουσικής κινής της Τουρκίας και αυτός που προχώρησε το, το ρεύμα αυτό αν θέλετε μπροστά πολλά από τα κομμάτια του έχουν μεταφραστεί και σε άλλε γλώσσες όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ιαπωνέζικα, Ελληνικά, Ιταλικά, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Πέρσικα, Εβραϊκά, Ούρντου, Αραβικά και Γερμανικά ε, είχε και μια τηλεοπτική εκπομπή ε, έχει το τουρκικό όνομα εδώ Αν μας ε, παραπέμπει Στα αγγλικά From 7 to 77 Ο Μάντσκο ήταν ένας πολυταξεδεμένος μουσικός Και η, παραμένει Ένα από τα Μουσικά είδωνα της Αμερικής Πολλά χρόνια ήδη μετά το θάνατο του Το 1999 πέθανε Στο σπίτι του Στην Μόντα Η οποία είναι μια έτσι, φοβερή γειτονιά Στην ασιατική πλευρά Μάλιστα κάπου εκεί Υπάρχει και το σπίτι Παύλα Μουσείο του. Ο αμέσω ε, νούμερο 3, τον έχουμε ακούσει ήδη φορές, θα τον ξανακούσουμε γιατί είναι με διαφορετικέ μπάντε κάθε φορά. Σεπ Καρατσά, εδώ με τους Απασλάρ, Κίλγα 1969. Music your way, only on Kanyon Airweb Radio. Βγήκαμε και εσύ την τελευταία μισή ώρα τη απόψινη εκπομπή. Απολάφθηκαν έθινα, φιέρωμα στην ε, τουρκική ψιχεδέλεια. Αυτή ήταν ε, η Χόλια Αινέι Γνολ. Και θέμα αν τα προφέρω σωστά. Διαβάζω εδώ, αφού ασχοληθήκαμε με τον Μπάρι Μάντσκο, διαβάζω το φοβερό βιογραφικό του Σέμ ο οποίος ήταν ε, το μοναχοπέδι του Μεχμέτη Ιμπραήμ Καρατσα, ενός ηθοποιού, και της, ε, ο της ήταν ε, με καταγωγή από το Αζερβαϊτζάν, και της Ήρμα Φελεκκιαν, μίας ηθοποιού της ε, όπερας, επίσης αρμένικης καταγωγής. Ε, το πρώτο του γκρουπ ονομαζόταν ε, Dynamites και ήταν, όπως φαντάζεστε, Μπάντα που έκανε κλασικό ροκ διασκευές. Μετά μπήκε στου Jaguars, ένα tribute band στον Elvis. Όμως το 1967 αποφάσισε να αρχίσει να γράφει τη δικιά του μουσική. Ε, νομίζω αυτό είναι κανόνας, παιδιά. Τι, τα διασκευό group, τα cover bands, αν δεν κάνουν γρήγορα κάτι ε, δικό τους, έχουν ημερομηνία λήξης. Μπήκε λοιπόν, ε, ξεκίνησε να γράφει το 67 δικιά του μουσική και προσχώρησε σε συγκρότημα τους απασλάρ που σημαίνει The Rowdies. Ε, στην ουσία ήταν το πρώτο group που μπήκε που τραγουδούσε στα Τούρκικα και το την ίδια χρονιά το 67 δηλαδή συμμετείχε στο Golden Microphone το Altin Microphone, το talent show που λέγαμε και στην αρχή και εκεί κέρδισε στη δεύτερη θέση με το τραγούδι «Εμράχ». Το 1969 ο Κάρατσα και ο μπασίστας του, Σερχάν Καραμπάι, άφησαν τους από και ξεκίνησαν ένα δικό τους group ε, πάλι στην ίδια, στο ίδιο ύφος, οι οποίοι λεγόντουσαν «Καρντασλάρ», δηλαδή τα αδέρφια. Το 1972 το Κάρατσα αλλάζει και πάλι σχήμα και μπαίνει στους Μογκολάρ, τους οποίους τους ακούσαμε και αυτού στην αρχή του που σημαίνει στα ελληνικά οι Μογγόλοι. και σε αυτούς έγραψε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια «Ναμούς Μπελασί». Παρ' όλα αυτά, ο αρχηγό των Μογκολάρ ήθελε διεθνή φήμη και καριέρα για το συγκρότημα και έφυγε για τη Γαλλία, παίρνοντας ε, μαζί και το γκρουπ σε το επόμενο επίπεδο. Ο ίδιος ο Καρατσά όμως ήθελε να παραμείνει ...στην Τουρκία και να παίζει το ιδίωμα που τόσο αγάπησε... ...άφησε λοιπόν το γκρούπ και έφτιαξε τους Δερβιζάν... ...δηλαδή Δερβίσιδες, το 1974. Ο Καρατσά μαζί με τους Δερβιζάν τραγουδούσαν ποιητικά... ...και progressive κομμάτια. Όπως είπαμε και πιο πριν όμως το 1970... ...η Τουρκία κυριευόταν από έντονες πολιτικές αναταραχές... ...μεταξύ των υποστηρικτών των αριστερών και των δεξιών... Ε, και υπήρχε βέβαια και η άνοδος ξανά του Ισλαμισμού όπως ε, όσο σιγά σιγά η χώρα βυθιζόταν στο χάος η κυβέρνηση υποφτεύθηκε τον μουσικό ως ε, υπέτειο εξεγέρσεων και τον ε, κατηγόρησε ότι είναι ε, μαρξιστή λενιστής φαντάζομαι ήταν και τότε ίσως το Κομμουνιστικό Κόμμα Παράνομο και στην Τουρκία ποιο ξέρει η Τουρκία κυβέρνηση λοιπόν ήθελε να τον παρουσιάσει σαν έναν έτσι υποκινητή της βίας που με τα τραγούδια του θέλει να ξεκινήσει μια επανάσταση και να καταλύσει το κράτος. Όπως λέγανε ο Καρατσά απλά φωνάζει το λαό σε έναν αιματηρό πόλεμο ενάντια της πολιτείας. Τελικά το γκρουπ διαλύθηκε το 1978, 1977 το 1978 έφτιαξε τους Edir Χαμπάν, ένα άλλο γκρουπ επίση Anatolian Rock με αυτού κυκλοφόρησε ένα ελπί όμως το 1979 φεύγοντα για την κολονία της τότε δυτική Γερμανίας ε, και άρχισε να κυκλοφορεί εκεί οι δίσκους ταυτόχρονα ε, η κυβέρνηση τον εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κάπως λίγο σαν ε, μου θυμίζει την ιστορία του δικού μας ε, του Μίκη Θοδωράκη ας πούμε ή ε, του Χατζηδάκη Όλα αυτά κορυφωθήκανε με το πραξικόπημα του 1980, όπου στην ουσία υπήρχε μεγάλη φυγή ε, από ένα κομμάτι διανοούμενων ε, συγγραφέων και μουσικών που καταλήψανε τη χώρα και άλλοι συλλήφθησαν βέβαια. Ε, το κράτος ε, κάλεσε πολλές φορές πίσω τον Κάρατσα, όμως ο ίδιος δεν ήταν σίγουσιτο ότι θα συνέβαινε αν γίναγε πίσω. Και έτσι κάποια στιγμή του αφαιρέσαν και την υπηκότητα. Ε, τα πράγματα ήταν τόσο σοβαρά, ο οποίο δεν μπορούσε καν να παρακολουθήσει την κηδεία του ήδη του πατέρα. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1987, ο τότε πρωθυπουργό του Γκούτο Ζαλ, τον θυμάστε, που μίλαγε εκεί με τον ε, Παπανδρέου, του δόσε αμνηστία. Γύρισε πίσω και κατάφερε να βγάλει καινούριου δίσκου, όμω είχε χάσει ήδη αρκετό μέρο από το νεανικό κοινό που τον ακολουθούσε. Ας τον ακούσουμε εδώ πέρα ε, μαζί με τον Συγγνώμη, με την ορχήστρα Ferdi Klein, Ορκεστράση Το κομμάτι Ατζίζ, 1970 Ο τούρμουσον για τα önüren kapı Baht kapısı Μου τσουλάψε, αλλά σέλμαι και shay sabrosh burosh Shaj Savroul Burush Burush Υπάρχει έτσι μια περιοχή που συνορεύει ας πούμε μεταξύ του πύργου του Γαλατά και της ε, γέφυρας του Γαλατά. Ε, μια περιοχή έτσι με πολλά στενά σοκάκια και έτσι μια έντονη με κλίση κατηφοριά που υπάρχουν διάφορα γραφίτι από τους μουσικούς αυτής της σκηνή Και το συντοποιώ μόλις τώρα <κυκυκλή> διότι όταν ε, είχαμε περάσει από τα γραφίτι Είχα αναγνωρίσει μόνο τον Μπάρις Μάνκο που είναι έτσι και πολύ φάτσα και μορφή με έτσι μακριά μαλλιά και μουστάκι σαν του Λέμι. Εδώ βλέπω λοιπόν στο λίμα της Wikipedia για την Σέλντα Μπακχάν, ότι και το δικό της πρόσωπο κοσμί εκεί είναι το σημείο της πόλης της οποία η καριέρα ξεκίνησε επαγγελματικά το 1971 σχεδόν στο τελευταίο της στο Πανεπιστήμιο μετά από ενθάρρυνση και υποστήριξη του μουσικού... ο οποίος είχε έδρα την Άγκυρα, Ερκάν ο Ζερμάν. Κυκλοφόρησε έξι single εκείνη την εποχή... εκείνη τη χρονιά, με συγχωρείτε, αν θυμάστε... όχι μόνο στη Τουρκία, αλλά και σε διάφορες χώρες... ήταν ακόμα η εποχή που βγαίνανε τα εφτάρυντσα. Πώς κάποιο γκρουπ κυκλοφορεί, ας πούμε, έτσι... να τράκμε μονομένο στο Spotify... Ε, κάπως έτσι ήταν τότε με τα εφτάρ ε, σε αυτά τα εφτάρια λοιπόν μετάφρασε παραδοσιακούς, μάλλον, απέδωσε παραδοσιακούς τουρκικούς ε, folk ε, στίχους με, μια, με ένα έντονο συναισθηματικό τρόπο, συνοδευόμενη απλά από μια ακουστική κιθάρα ή έναν παγλαμά και όλο αυτό το σχήμα την ε, ανέβασε σε εθνική φήμη, ας πούμε, εθνική ε, γνώση. Το 1972 είχε επιλεγεί από το Τούρκικο Υπουργείο Πολιτισμού για να αντιπροσωπεύσει την Τουρκία στον Διεθνή Διαγωνισμό Χρυσός-Ορφέας. Δεν το γνωρίζω αυτόν τον διαγωνισμό, ίσως είναι κάτι στα τη Eurovision, αλλά παγκόσμιο. ποιο ξέρει άμα γίνεται ακόμα. Κυκλοφόρησε 12 ακόμα ε, single και 3 LP μέχρι το 1980 και έκανε περιοδεία σε πολλές πόλεις της Τουρκίας και της Δυτικής Ευρώπης. Πολλά από τα τραγούδια τους είχαν έντονο το στοιχείο της κριτικής ενάντια στο κράτος και έτσι αλληλεγγύης με τους στοχούς και την εργατική τάξη. Ένα στατικό που την έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή στον κόσμο της αριστεράς και γενικά στους ακτιβιστέ οι οποίοι... Αντιμαχόντουσαν την ε, πολλωμένη εποχή της Τουρκίας του 1970 και ε, αρχές ε, 80. Ας ακούσουμε κάτι ακόμα και προλαβαίνουμε να πούμε δύο-τρία λόγια ακόμα στη συνέχεια. Εσίνα Φσάρ, δίλευ, δίλευ για αρχή 1971. Ro benim Her maar raze on σας είναι, δυσας είμαι, χώρισα, σούλεδει. Μην διλεί, διλεί, διλεί, μην διλεί, διλεί, διλεί, για. Ο κύος είναι, ο κύος είμαι. Ο κύλ είναι, ο κύλ είμαι. Ο σας είναι, δυσας είμαι. Έρχομαι να, αυτός ο οίκος α πούμε θα μπορούσε να ήταν άνετα κάτι σε να άμουσχουρη πούμε. Ε, Μένα μου φαίνεται έτσι πολύ συγκινικός. Ε, Σα έλεγα πριν για τα γραφίτι εκεί με τους ε, αστέρες της ε, σκηνή. Ε, είπαμε και πιο πριν ότι εκεί στην, στο καντήκαιο, δηλαδή στην ασιατική πλευρά υπάρχει και το σπίτι το μουσείο του Μπόρις Μάνσκο ε, Σε ένα άλλο σημείο εκεί πάλι στην γειτονιά της Μόντα υπάρχει και ένα φοβερό έτσι δυσδιάστατο άγαλμα του Τσέμ Καρατσά στην ουσία είναι... Ένα, μια επίπεδη επιφάνεια τσαλιού που έχει έτσι κοπή, που πούμε, η μορφή του σαν στένσιν, δηλαδή να το φανταστείτε αλλά έτσι σε φυσικό μέγεθος και σκέφτομαι πόσο κρίμα είναι που δεν υπάρχει αντίστοιχη τέτοια κουλτούρα απεικόνησης των ε, δικών μας ε, μουσικών ηρών ε, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να έρημο πάρκο Μίκης σε εκεί στον Κάζι το οποίο δεν έχει την καλύτερη τύχη τα Σαββατοκύριακα γίνεται πάρκινγκ από τα σκυλάδικα εκεί δίπλα τέλος πάντων τροφή για σκέψη Ερσέν βέντα σαλάρ γκαφίλ σα 1976 πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμα I'll never die έχετε έτσι ενθουσιαστεί με αυτό το αφιέρωμα ε, έχω να προτείνω τις εξής ε, κίνησης. καταρχάς αν σας άρεσε το συγκεκριμένο αφιέρωμα μπορείτε να ανατρέξετε στο 2018 δηλαδή να μπείτε στο facebook να πατήσετε στο όνομα της εκπομπής μετά πάτε εκεί στο μεγευθυντικό φακό Βάζετε τη λέξη Ανατόλιαν και σας πηγαίνει στην εκπομπή τη 23 Οκτωβρίου 2018 που υπάρχει το Part 1 του αφιερώματο. Αυτή είναι μια κίνηση. δεύτερη, αν σας άρεσε αυτό το, αυτός ο ήχος, είναι φυσικά να επισκεφτείτε τη διπτανοί χώρα, τη γείτονα που λένε και να χαθείτε μέσα στα δισκάδικα εκεί και να τσιμπήσετε κάτι να έχετε έτσι και σε φυσική μορφή. Αν σας πέφτει μακριά ή ακριβά ή οτιδήποτε, Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο ένας είναι να ακολουθήσετε στο YouTube το κανάλι Anatolian Rock Revival Project όπου είναι και ο κύριος χορηγός αυτής της εκπομπής. Το περισσότερο υλικό το έχω αντλήσει από εκεί. Ε, φοβερές... Ε, ε, φοβερή μεταγραφή... ...των κλασικών ηχογραφήσεων σε ψηφιακή μορφή και με πολύ όμορφα έτσι, πρωτότυπα γραφιστικά. Και στη συνέχεια, αν δεν σας φτάσει και αυτό, μπορείτε να δείτε και το φοβερό ντοκιμαντέρ... Ε, ...ο ήχος της πόλης, το οποίο το παρουσιάζει ο των τον Νοιμπάουτεν... ...ο οποίος κάνει μια φοβερή έτσι, έρευνα και επιτόπια μελέτη σε όλους τους ε, μουσικούς και τους ήχους της πόλης, όχι μόνο της ψυχεδελικής ε, σκηνής. Μιας και όμως το δικό μας αφιέρωμα περιορίζεται σε αυτό το είδος, ας ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Εντίπ Ακμπαϊραμ, ακ, ακ Κουκρέντι Σιμενρέλ, 1972. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή απολαύσει τα ανεύθυνα έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτό το φιέρωμα, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, πέρασα πολύ ωραία και έτσι θυμήθηκα και εκείνο το παλιό, αλλά έτσι και διασκέδασα και με το υλικό που άκουσα που δεν το ήξερα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τότε μην ξεχνάτε, την ανεύθυνα.